Η σύγχρονη τέχνη είναι αχανές και δεν έχει αρχίσει μέσα και τέλος θέλω να πω πιθανόν κάποιος να περίμενε μιλώντας για σύγχρονη τέχνη ότι είναι σαν ένα κίνημα που λέμε τις βασικές του αρχές λέμε τους κανόνες του λέμε... δεν είναι έτσι σύγχρονη τέχνη είναι πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο είναι open και θεωρητικά ε, όλα αυτά που βλέπουμε Προτίμησα να το δούμε εις βάθος με μια σειρά από συγκεκριμένους καλλιτέχνες πηγαίνοντας σε μουσεία όλου του κόσμου και βλέποντας εκθέσεις που γίνονται τα τελευταία δέκα χρόνια παρά να το δούμε σαν γιαπωνέζοι τουρίστες μια δειγματοληπτική προβολή του κάθε καλλιτέχνη. Στον επόμενο κύκλο, που είναι προγραμματισμένος για μετά το Πάσχα, θα συνεχίσουμε τη σύγχρονη τέχνη μέσα από τα τελευταία της πιενάλη των τελευταίων 20 χρόνων. Οπότε εκεί, επειδή δεν πρόκειται για μεγάλες αναδρομικές εκθέσεις συγκεκριμένων καλλιτεχνών, αλλά πρόκειται για μεμονωμένα έργα, εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να το απλώσουμε σε μεγαλύτερο έβρος. Οπότε το σκεπτικό ήταν ακριβώς αυτό ο πρώτος κύκλος να ισχωρήσει λίγο περισσότερο σε βάθος μελετώντας το έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών και ο δεύτερος κύκλος να, εισ... να απλωθεί περισσότερο σε έβρος. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και ένας πάρα πολύ σημαντικό καλ... σημαντικός καλλιτέχνης είναι ο Ελ Ανατσούι, ένας Γκανέζος καλλιτέχνης. Αυτή η έκθεση, δύο, δύο εκθέσεις πολύ που μπορούμε να δούμε. Ε, η μία έκθεση ε, λεγόταν Gravity and Grace, Monumental Works by Elena Tzouy, Βαρύτητα και Χάρη, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένας τίτλος ενός βιβλίου της, Simon Vail, της Φιλοσόφου Σιμών Βέιλ, όχι της Προέδρου του Κοινοβουλίου, πάνω στο οποίο βασίστηκε ο Elena Tzouy, γιατί μιλάει ακριβώς για την έννοια της αναβάθμισης του ανθρώπου σε μία πιο πνευματική κατάσταση. Οπότε δανειζόμενοι οι επιμελητές τον τίτλο αυτού του βιβλίου και ένα έργο του Ελανατσούι που έκανε με αφορμή αυτά που τον συγκίνησαν καθώς διάβαζε το βιβλίο διοργανώθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση η οποία άρχισε από το Akron Museum κάτσε να τα βλέπουμε κιόλας αυτό το οποίο είναι στο Ohio ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο που άνοιξε το 1922 το παλιό κτίριο που βλέπετε πίσω και το καινούργιο κτίριο το Μεταμοντέρνο που βλέπετε μπροστά. Οργανώθηκε λοιπόν αρχικά από το μουσείο στο Άκρον, μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν, μετά πήγε στην Άιωβα, στο Ντεμουά, μετά πήγε στη Φλόριντα, στο Μπας Museum και μετά πήγε στην Καλιφόρνια, στο μουσείο του Σαν Σύγχρονης τέχνης. Έτσι, οπότε έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία αυτή η έκθεση και θα δούμε εικόνες και έργα από την περιοδία αυτή, από το Μουσείο του Άκρον, από το Μουσείο του Μπρούκλιν, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μουσείο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Μετροπόλιταν σε τετραγωνικά και σε έργα, και πολύ παλιό μουσείο, 52.000 τετραγωνικά μέτρα είναι ένας αχανής χώρος και εκτίθεντο εκεί τα έργα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Στον Τεμουά, στην Άιωβα, είναι επίση ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο. Αυτό το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και το Μουσείο του Σαντιέγκο, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σαντιέγκο, που έχει δύο venues, είχε τη δυνατότητα, και αυτό το ένα στο κέντρο, το άλλο στα προάστια, να δείξει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αυτά τα έργα του Ελλανατσούη. Ταυτόχρονα... Στην Ευρώπη, επειδή είναι το ταξίδι, διοργανώθηκε από τον O.K.M. Βεζορ μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από το 2019 και τέλειος το 2020 που λεγόταν Triumphant Scale, μία θριαμβική κλίμακα θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Haus Kunst του Μονάχου από... Μετά πήγε στη Δόχα, στο Κατάρ, μετά πήγε στη Βέρνη, στο Kunstmuseum και μετά κατέληξε στο Guggenheim του Bilbao. Πρόκειται λοιπόν για δύο εκθέσεις, το Gravity and Grace και το Triumph and Scale, οι οποίες ε, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα όλη τη δεκαετία ε, μπορούσε κάποιος να τις δει σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία του κόσμου. Το πολύ ενδιαφέρον με, το, με τα έργα του είναι ότι επειδή είναι πολύ μεγάλης κλίμακας αλλά είναι πολύ ελκυστικά ε, μόλις εκτεθούν κάποιο μουσείο βρίσκει funds και τα αγοράζει. Είναι πολύ ελκυστικό το έργο του ενώ μεταμοντέρνο, έχει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο έλανα Νατσούι είναι αυτός που βλέπετε εδώ μαζί με τον Όκι Ενβεζόρ ο οποίος είχε επιμεληθεί την πιενάλα της Βενεδίας του 2015 και είχε επιμεληθεί και την έκθεση Triumphant Scale του Μονάχου, την έκθεση αυτή του Έλανα Τσούι. Και εδώ τον βλέπετε μαζί με τον Έλανα ναι. ε, Αυτό που κρατάει την είναι η μπανάνα, ε, είναι το χρυσό βραβείο Χρυσό Λέων τη Βενετία. Εμεί τον είχαμε δει το 7. Ναι, και το 9 τον είχαμε δει. Το 7 τον είχαμε δει στο Αρσενάλε ε, και το 9 τον είχαμε δει στο Palazzo Φορτούνη. Και τις δύο φορές, δηλαδή ήταν εκεί. Οπότε ο, ο Ελανατσούη, εδώ είναι το σκεπτικό α, του Envezor για να δικαιολογήσει, για να δικαιολογηθεί ένα βραβείο, χρειάζεται και ένα σκεπτικό. Έτσι Το βραβείο για τον οποίο το συστήνω. Είναι μια πολύ σημαντική τιμή για έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει συνισφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση τη σύγχρονης αφρικανικής τέχνης και των σύγχρονων αφρικανών καλλιτεχνών οι οποίοι μέχρι πρότινος απουσίαζαν από την παγκόσμια καλλιτεχνική αρένα. Είναι επίσης ένα, μια αναγνώριση άξια λόγου για την αυθεντικότητα του καλλιτεχνικού οράματος του Ελένα για την μακρόχρονη συνισφορά του στην φορμαλιστική ανανέωση και για την βεβαιότητα ότι μέσα από το έργο του η θέση της αφρικανικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παράδοσης βρήκε επιτέλους τη θέση που της άξιζε στην διεθνή σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Οπότε... Αυτό ήταν το σκεπτικό για το οποίο πήρε το... Θα μου πείτε αυτά τα σκεπτικά είναι λόγια του αέρα και εκεί μπορεί να χωρίσει οτιδήποτε αλλά εδώ δεν πρόκειται ακριβώς για το οτιδήποτε. Είναι Γκανέζος, γεννήθηκε στην Κάνα το 1944 ζει, διδάσκει και εργάζεται στην Ιγυρία. Αυτές είναι τα μπάνερς από τις εκθέσεις οι οποίες ήταν η μία ήτανε στο House de Kunst του μονάχου που βλέπετε εδώ. Μετά πήγε στη Βέρνη, βλέπετε εδώ το Kunsthaus, αυτό το παλιό αλλά πολύ μοντέρνο εσωτερικά κτίριο και βλέπετε και το Mahath στην τόχα του Κατάρ, ένα σύγχρονο μουσείο, πολύ σύγχρονο, το 2010 εγγενιάστηκε ε, και εκεί απλώθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο επίσης η έκθεση του Έλα Νατσούι. Το Όλος ο προγραμματισμός του έργου του είναι πάνω στην έννοια τη ταυτότητα. Ε, η έννοια της ταυτότητας και ο τρόπος συγκροτησής της, κατά κύριο λόγο, είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο της σύγχρονης τέχνης. Βλέπετε ότι και στα προηγούμενα προσπαθήσαμε να βρούμε την ταυτότητα, είτε αυτή είναι έτσι, personal identity, η ατομική ταυτότητα του καθενός, είτε είναι εθνική ταυτότητα η οποία, ας πούμε, την προηγουμένη φορά που είδαμε τα, τον τρόπο που προσπαθούσε να την επουλώσει ο Άνσελ Κίφερ μέσω της τέχνης, είτε είναι συλλογική ταυτότητα, είναι είτε ιδεολογική ταυτότητα, είναι οτιδήποτε. Βρισκόμαστε σε α, ακριβώς αυτό το πεδίο της σύγχρονης τέχνης, που είναι το λεγόμενο shifting identities, οι κειμενόμενες ταυτότητες και η προσπάθειά μας να καταλάβουμε κι εμείς τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η ταυτότητα και να τη συγκροτήσουμε μετά με τη σειρά μας. Οπότε, ε, το έργο του σχετίζεται πάρα πολύ με αυτήν την... είναι ένα κεντρικό θέμα στο έργο του, γιατί ταυτόχρονα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση σιγά-σιγά μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκοσμιοποιημένη πλέον κουλτούρα αρχίζει και διαβρώνεται. Ο προβληματισμός του είναι πώ μπορώ να κρατήσω κάτι από να σταματήσω σε κάποιο βαθμό αυτή τη διάβρωση ή τουλάχιστον να την μετασχηματίσω σε κάτι το οποίο να μπορεί να βρει τη θέση της στη σύγχρονη τέχνη. Οπότε, ε, αυτός όλος ο προβληματισμός, το παρελθόν και το μέλλον, έρχονται και συνενώνονται σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Τα έργα του γενικά, όπως λέει και ο ίδιος, η τέχνη αναπτύσσεται σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση και θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση γιατί μπορούν να επεξεργαστούν όλα αυτά που βρίσκουν διαθέσιμα στο περιβάλλον τους, περιβάλλον τους και να τα μεταμορφώσουν σε ένα έργο. Το έργο του Έλανα Τσούι προ, προ 20 ετών άλλαξε από εκεί που έκανε κάτι ξύλινα γλυπτά ε, ξαφνικά βρήκε έτσι μία σακούλα με καπάκια από αλκοολούχα ποτά ε, και αντί να την πάει στον κάδο της ανακύκλωσης αν, αν, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Κάνα ε, ναι γιατί και εδώ που υπάρχει δεν λειτουργεί ε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις σκέφτηκε ότι μπορεί να το αξιοποιήσει δημιουργώντας ένα έργο οπότε τα έργα του αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα οποία τον έχουν καταστήσει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, είναι, μοιάζουν με μεγάλα χαλιά. Είναι όμως ε, ταυτόχρονα φτιαγμένα από μέταλλο, οπότε έχουν την ευελιξία και την ευπλαστότητα ενός χαλιού και το βάρος και τη βαρύτητα ταυτόχρονα του μετάλλου. Όλα είναι ε, φτιαγμένα από αλουμινένια καπάκια. Οι αλουμινένια τα νικεδάκια τα περισσότερα είναι φτιαγμένα από αλουμινένια καπάκια τα οποία έχουν έπιμη έχουν πέπλατινθεί και δημιουργούν την πρώτη του ύλη. Συνδέονται με μεταλλικό σύρμα και δημιουργούν αυτές τις πτυσσόμενες επιφάνειες. Οπότε αποδεσμεύει τα καπάκια και τα γράμματα που υπάρχουν επάνω από την αναφορά και κάνει ένα είδος σε προσδίδοντάς τους ένα καινούριο νόημα. Τα μαζεύει, τα επεξεργάζεται μέσα από μία μεταμορφω... μεταμορφωσιακή διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο ανατρέπει κατά κάποιο τρόπο το στερεότυπο που έχουμε για το μέταλλο και τα μεταλλικά αντικείμενα ότι είναι άκαμπτα, ότι είναι σκληρά και δείχνει μια μαλακιά, ευέλικτη και σχεδόν αισθησιακή επιφάνεια η οποία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνεται λαμβάνοντας τεράστιες διαστάσεις έτσι όπως αντιστούμε να φαίνονται στα έργα του. Το πρώτο έργο που το ανέφερε και πριν η Αθηνά, που έτσι ήρθαμε σε επαφή ε, ήτανε το Fresh and Fading Memories, το 2007 Είχαμε πάει, είχα οργανώσει μια εκδρομή στην Βενετία με μια ομάδα ε, που χαίρομαι πολύ που κάποια άτομα είναι εδώ μέσα μας σήμερα τόσα χρόνια μετά και θα πηγαίναμε στο Palazzo Φορτούνη να δούμε την έκθεση Art Tempo. Το Παλάτσο Φορτούνη είναι ένα υπέροχο γοτθικό παλάτσο της Βενετίας ε, και στρίβοντας τη γωνία στο μικρό καμπιέλο που βρίσκεται μπροστά του ε, αυτό που μα συνέβη ήταν ακριβώς ότι μείναμε που έλεγαν και οι αρχαίοι εναιοί και κεχινώτες με ανοιχτό το στόμα, έτσι, ακριβώς αυτή την αίσθηση είχαμε βρεθήκαμε απέναντι σε μία πρόσωψη η οποία είχε ντυθεί όλοι από ένα, ένα γλυπτό, μια κατασκευή, που ήταν 9,5 επί 6,5 μέτρα, διπλωμένη, φθαρμένη, γιατί το θέμα ακριβώς του έργου, όπως λέει και ο τίτλος, ήταν οι μνήμες που εξασθενούν και οι φρέσκες μνήμες που έρχονται να τις αντικαταστήσουν. Οπότε λειτουργούσε μέσα από την ίδια του τη δομή, σαν ένα παλίμψιστο όπου αναφερόταν στο παρελθόν του Παλατιού του Μεσαιωνικού, 14ο αιώνα είναι αυτό, και στο σήμερα. Δεν είναι για να καταλήξουμε. Είναι ταυτόχρονα μεταλλικό. Είναι σαν μια πανοπλία που προστατεύει η πανοπλία, γιατί είναι από μέταλο. Αλλά ταυτόχρονα είναι φθαρμένη. Μοιάζει λίγο με οχύρωση, μοιάζει με προστασία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και αχανές, διπλώνει, τυχώνει, αναπτύσσεται, μαζεύετε Οπότε δημιουργεί αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, μεταφορική σύγκριση, αλλά καμία μεταφορά δεν είναι ικανή να μεταδώσει την υλικότητα της αίσθησης που δημιουργεί η θέαση του ίδιου του έργου. Ο τρόπος που μετασχηματίζει τα αντικείμενα αυτά, τα καπάκια, βλέπετε αριστερά, τον τρόπο με τον οποίο έχουν δεθεί κρατώντας ουσιαστικά την αναφορά τους και δεξιά τα βλέπετε αρκετά πεπλατισμένα και σε μια πιο σφιχτή ύφανση οι υφάνσεις που δημιουργεί και είναι περίεργο ότι μιλάμε για υφάνσεις όταν ε, και τα δύο υλικά και το υφένον υλικό και το υφαινόμενο υλικό είναι μεταλλικά παρόλα αυτά μιλάμε για ε, μια ύφανση σε εισαγωγικά η οποία διατηρεί τη μνήμη του παλαιού αντικειμένου, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την φορμαλιστική γλώσσα της γλυπτικής κατασκευής δημιουργεί μέσω της χειροτεχνικής διαδικασίας κάτι το καινούριο, που έρχεται σε πλήρη έτσι, μ, αντιπαράθεση με την γλυπτική φόρμα όπως την είχαμε συνηθίσει. Το ρεπερτόριο από το οποίο αντλεί έμπνευση, όπως καταλαβαίνετε, εσείς που είστε εξοικειωμένοι με τη μοντερνα τέχνη είναι ταυτόχρονα διπλό. Από τη μία η παράδοση των Αφρικανικών υφαντών με τη χειροτεχνική τους δεξιοτεχνία και από την άλλη όλες οι φορμαλιστικές αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης. Ο Κλε, ο Καντίνσκι, ο Μοντριάν υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονα σε αυτά τα έργα με το ένα πόδι πατάνε στο μοντερνισμό στο γκλε, στη δομή, στο τι σημαίνει το κάθε χρώμα, στο πώς οργανώνεται η κάθε επιφάνεια και με το άλλο πατάνε στην παράδοση. Γι' αυτό και λέγαμε πριν αυτός ο συνδυασμός του παρελθόντος και του μέλλοντος που μπορεί να πατήσει το φρένο στη διάβρωση της παράδοσης τουλάχιστον έτσι όπως την ξέραμε. Αλλά είναι μόνο αυτό? Όχι. Είναι πολύ πιο βεβαρημένο, διότι εδώ βλέπετε μία πολύ ενδιαφέρουσα... Ε... Διαφήμιση, ε, για ε, αν θέλετε να αγοράσετε μαύρους. To be sold on board, εάν ε, το 1780 ζούσατε και σας ενδιέφερε να αγοράσετε μαύρους, ε, σας ενημερώνουμε μέσω αυτής της καταχώρισης στην εφημερίδα, ότι negroes νέγροι, ε, πολλούνται εν πλώ στο πλοίο Bounce Island την 3η 6 Μαΐου. Ε, και ταυτόχρονα την επόμενη μέρα στο Abbey Fairy, άμα δεν προλάβετε αυτή την αγοραπολισία, έχετε την άλλη αγοραπολισία. Και the utmost care has already been taken and uh, been continued to keep them free from the left danger of being infected with the smallpox, ούτε ευλογιά έχουν οι μαύροι που θα σας πουλήσουμε, ούτε τίποτα. Αυτό είναι τραγικό. έτσι; Όπως καταλαβαίνετε, το 18ο αιώνα... Βρισκόμαστε στο πικ της απεικιοκρατία, όπου το, το πιο σημαντικό δικαίωμα του ανθρώπου που είναι η αυτο, το δικαίωμα στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεσή του έχει γίνει ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Και οι σκλάβοι έρχονται από την Αφρική και από την Κάνα και από την Ιγυρία, κυρίως από την Κάνα διότι είναι και παραθαλάσσια και αυτά τα ωραία πλοία έτσι, που πουλάνε τους μαύρου, πιάνουν εύκολα λιμάνι στην Κάνα. Και ο Λενατσούης σε παραθαλάσσιο χωριό μεγάλωσε και γεννήθηκε. Και αυτές οι μνήμες που περνάνε από πάπου προς πάπου δεν σβήνουν ποτέ. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο. Και πόσο πουλιώνται αυτοί οι μαύροι, το ανταλλακτικό σύστημα μέσω το οποίο γινόταν η αγοραπολισία ήταν τα αλκαολούχα ποτά. Αν θες αυτό το μαύρο, δύο μπουκαλιά ρούμι. Αν αυτή τη μαύρη, εδώ, τρία μπουκαλιά ρούμι. Οπότε, ξαφνικά, αυτά τα αντικείμενα, τα καπάκια των αλκοολούχων ποτών, στη μνήμη των Αφρικανών, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένα με το σκλαβοπάζαρο, γιατί ήταν η μονάδα μέτρησης. Η λύση που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, στη συγκρότηση της ταυτότητάς του, είναι διπλή. Ή θα το σβήσει, θα το αποθήσει, αυτό που λέγαμε και για τον Άντσελ Κίρφερ με την νέα της απόθυσης και θα πει ότι δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω να το θυμάμαι, θέλω να το σβήσω από την ιστορία και να το σβήσω και από το μυαλό μου. Δεν σβήνονται όμως αυτά. Οπότε η δεύτερη πρακτική που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει είναι να το διαχειριστεί και να πει αυτό υπάρχει. Γινότανε. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα γινότανε. Άρα, Αυτά είναι τα σύμβολα αυτού του συλλογικού τραύματος, αυτή της συλλογικής ντροπή, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε τα παίρνω και τα επεξεργάζομαι και τα κάνω κάτι το οποίο να παραπέμπει ακριβώς σε τι, στην ικανότητά μου να μπορώ να επιβιώσω σε καινούριες καταστάσεις και σε καινούρια περιβάλλοντα μέσα από τον τρόπο που μετατρέπω το τραύμα, την πληγή, την τροπή, τη σκοτεινή μνήμη, τη μετατρέπω σε κάτι καλλιτεχνικό. Όπως κάνανε οι δικοί μας πρόσφυγες από τη Μικρασία, που το κάνανε τραγούδι όλο αυτό. Το κάνανε καιμό, το κάνανε εκείνο, το κάνανε το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα μαλακώνεις το τραύμα, δεύτερον εξοικειώνεσαι μαζί του, και γιατί είναι πολύ άσχημο ένα τραύμα... Δε, δε, να αποθηθεί γιατί συνεχίζει να υπάρχει. Οπότε με τα αλκοολούχα ποτά και δεδομένου το ότι ήταν το βασικό έτσι, εμπορεύσιμο προϊόν ανταλλαγής σκλάβων ο Έλα Νατσούη κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Παίρνω όλες αυτές τις μνήμες από το τζιν και από το ρούμι που είχε αντικαταστήσει πλέον το εμπόριο του, της Ζάχαρης και τις φυτίες της Καραϊβικής και το μετατρέπω σε κάτι άλλο. Οπότε το έργο του είναι πολύ όμορφο αλλά δεν είναι αισθητικός ο σκοπός του. Ο σκοπός τους είναι να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου απέναντι στις ανθρώπινες ιστορίες ντροπή Να μας τις θυμίσει και να μας πει ότι μπορώ να τη διαχειριστώ, μπορώ να διερευνήσω τις σχέσεις που υπάρχουν πίσω από τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν και να πλέξω αυτούς τους ιστούς σαν ένα μεταφορικό σχήμα το οποίο να διατηρεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν τα έργα του Έλα ε. Νατζούι. Ρευστότητα, ευπλαστότητα, προσαρμοστικότητα προσαρμογή στο παρόν κρατώντας τις τεχνικές και τις μνήμες του παρελθόντος και όλο αυτό να δημιουργείται μέσα από τον τρόπο που επεμβαίνω πάνω στο υλικό και το μεταπλάθο και φυσικά είναι και λίγο σαν τα εμπρεσιονιστικά έργα δηλαδή η εκ του μακρόθεν θέαση προσφέρει ένα άλλο έτσι, αποτέλεσμα και η κοντινή θέαση προσφέρει ένα άλλο αποτέλεσμα οπότε στα έργα του Ελένα αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνήθως πηγαίνεις κοντά απομακρύνεσαι ξαναπηγαίνεις κοντά προσπαθείς να καταλάβεις λίγο αυτές τις σχέσεις του μέρους και του όλου που τις θεωρούσες δεδομένες αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι διότι είναι σε μία διαρκή αναδημιουργία το άλλο έργο που είχαμε δει μια και το ανέφερε η Αθηνά είναι το ντουσάσα. Και φυσικά όλες οι συνδηλώσεις τις οποίες ο καθένας από μάς έχει ε, γιατί βλέποντα τη σύγχρονη τέχνη αυτό που ουσιαστικά ισχύει σαν κανόνα είναι κυρίως η εγρήγορση της νοηματοδότησης. Δηλαδή η σύγχρονη τέχνη δεν μπορεί να οριστεί με τους κανόνες που ορίζαμε ένα κίνημα ή έστω και τη μοντερνα τέχνη. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης όπως και ο σύγχρονος θεατής είναι ουσιαστικά ένας έτσι, ναυσιπλός σε ένα εννοιολογικό σύμπαν το οποίο βρίσκεται σε μια διαρκή ανανοηματοδότηση. Γιατί αν κάναμε ένα brainstorming και αυτό είναι και το καλύτερο κλειδί για τη σύγχρονη τέχνη θα ήταν ακριβώ αυτό. Καταναλωτισμός, έτσι, προϊόν, εξαγοράσιμο, ε, πρώιμος καπιταλισμός τότε, ύστερο καπιταλισμός σήμερα. Η αξία, ανθρωπισμός, το τεράστιο κύμα, the, the wave of history, ε, ε, γιατί αυτό ήταν κύμα τα κύματα τα οποία, όχι τα κύματα τα τσουνάμι, αλλά τα κύματα των ιστορικών γεγονότων που σαρώνουν αξίες και καταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι όπως κυματίζουν, δεν είναι πάντα ευχάριστα, αλλά είναι αισθητικά συνδεδεμένα με την παρακαταθήκη της μοντέρνας τέχνης, εντασσόμενα όμως πλέον σε ένα μεταμοντέρνο πλαίσιο. Να τον βλέπετε, εδώ τον ίδιο είναι που μας το ρεύει. Και αυτά τα έργα στο σύγχρονο περιβάλλον, περιβάλλον ενό καταιγισμού σημάτων όπου βγαίνοντας έξω ή ακόμα και σερφάροντας στο κινητό μας ένας καταιγισμός από σήματα, εικόνες, δεδομένα και προσταγές έρχονται εδώ ο Έλανα Νατσούι δημιουργεί ένα χώρο, ένα περιβάλλον που αντικαθιστά αυτό το περιβάλλον σημάτων με ένα καινούριο περιβάλλον νοηματοδοτήσεων που εμπλέκει το παρελθόν με το παρόν την ιστορία με το σήμερα είναι, είναι ταπεινός άνθρωπος Αλλά έχει ένα, ε, μια ομάδα ολόκληρη Από Γκανέζους και Νιγυριανούς Οι οποίοι δουλεύουν Με πολύ μερο κάματο Όχι χαμηλόμιστο εργάτη Και οι οποίοι συμμετέχουν Και στην κατασκευή του έργου Δηλαδή ταυτόχρονα Τα λιένουν, τα πλώνουνε, τα δένουνε, Τα βάζουν κάτω, κάθονται όλοι γύρω γύρω Εδώ Και ο Ελανατσού και η βοηθή Και όλη τη ομάδα. Και τα κοιτάνε. Και τα αλλάζουν Και τα ξυλώνουν Και τα ξαναβάζουνε. Από το κουγκάτι θα το βρείτε. Έλα να τσούει. Είναι το και στο YouTube δηλαδή. YouTube, δηλαδή. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι. Mm -hmm. Αλλά είναι πολύ ωραίο να δείτε τον τρόπο που δουλεύουνε. Ντουσάσα mm -hmm. 2. Και βλέπετε βέβαια ότι σε κάθε παρουσίαση εκτίθεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ ας πούμε είναι στο αρσενάλι της Βενετίας το 2007 mm -hmm. του Ντουσάσα 2. Και ε, ε, ε, ε, εδώ είναι στο, στη Βέρνη οπότε ε, κάθε φορά απλώνεται με διαφορετικό τρόπο, οπότε επιδέχεται και μία άλλη νοημανδοδότηση. <κυρίζει> και είναι το δέρμα της γης που υφίσταται όλα αυτά, το οποίο είναι άλλοτε πληγωμένο, άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε ανθίζει. Αυτά τα καπάκια από το αλκαολούχα ποτά μεταμορφώνονται σε επιφάνειες, σε επιφάνειες ξηρού εδάφους, σε επιφάνειες ματωμένου χώματος, που θα έλεγε και σωτηρίου, σε επιφάνειες όπου μπλοκάρεται η ροή, σε επιφάνειες όπου ξανοίγεται και υποδηλώνει μια αίσθηση ελευθερίας και ανάπτυξης. Το χρώμα αυτό ήταν το black block, οπότε εδώ ε, οι λευκές αντάβγιες μοιάζανε λίγο με την ε, έτσι, πνευματικότητα που συνδέεται με την αναζήτηση του φωτός, του λευκού, της ελευθερίας, έτσι όπως φωτιζόταν, και δημιουργούσε μέσα σε αυτή τη μαύρη ύλη αυτές τις λευκές αντάβγιες και τον τρόπο με τον οποίο σαν οι έρχονται να δημιουργήσουν αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα. Εδώ στο The Beginning and the End του 19 Έχω το αρχικό έργο The Black Block του 2010, το οποίο επεκτείνεται και μεγαλώνει σαν έργο, γίνεται γωνιακό, οπότε δημιουργεί αυτήν την εξαιρετική αίσθηση αυτού του πεδίου, πάνω στο οποίο έτσι, ανοίγεσαι σε μια διαδρομή να ανακαλύψεις μέσα στις σχισμές του μαύρου τα φώτα μέσα στα σκοτάδια των μελανών σημείων της ιστορίας τα, Τις μικρές φωτεινές εκείνες χαραμάδες Που θα ανα, ανακλαστεί το φως Και θα δημιουργήσει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα Λευκό σε τρία επίπεδα Μετά το μαύρο έχω βάλει αυτό το λευκό Για να δούμε και το, το, το 19 είναι αυτό σύγχρονο σχετικά Οπότε αυτό το έκανε για, το, για την έκθεση αυτή που επιμελήθηκε Κιάν OK, ΒΕΖΟΡ» αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο έργο διότι υπάρχει ακριβώς αυτή η λειτουργία όπως λέγαμε πριν με τους πίνακες των που άλλο βλέπεις από κοντά, άλλο βλέπεις από μακριά και εδώ είναι το ίδιο. Πας κοντά, πας μακριά, ξαναπας κοντά, ξαναπά. Οπότε αυτές οι δύο διαφορετικές ε, θέσεις θέασης ε, δημιουργούν και δύο διαφορετικές προοπτικές. Από μακριά αυτό που αισθάνεσαι είναι μια φουσκονεριά. Έτσι, φουσκώνει αυτό. Είναι σαν αφρισμένα κύματα. Και επειδή και ο τίτλος του είναι ε, Rising Sea έτσι, η θάλασσα που ανεβαίνει καταλαβαίνουμε όλοι και τις ε, συνδέσεις τις οποίες έχει με κάτι για το οποίο ανησυχούμε όλοι. Αυτό λοιπόν έτσι αρχίζει από τα δεξιά σας σύνθεση. Καταρχάς σας σύνθεση βλέπετε, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πάνω μέρος που είναι το φωτεινό, σαν, σαν μία μια, ε, λάμψη που μπαίνει σχεδόν ενοχλητικά, σαν να μπαίνει ηλιακή ακτινοβολία από ένα έτσι κατεστραμμένο, από μια κατεστραμμένη τρύπα του όζοντο. Έχει κάνει και ένα άλλο έργο λευκό που λέγεται Layer, το στρώμα του όζοντο. Οπότε το πάνω είναι πολύ επίπεδο, πολύ δυνατό, πολύ ανοιχτόχρωμο, πολύ ασημένιο. Το κάτω, έτσι όπως κινείται από τα αριστερά προ τα δεξιά, δημιουργεί αυτήν την αίσθηση του κυματισμού, του νερού και είναι σαν να φουσκώνει, σαν να ανεβαίνει, οπότε μοιάζει λίγο με κύματα, ακανόνιστα βέβαια, αλλά κύματα που έτσι, δημιουργούν αυτή την αίσθηση ότι αυτά που είναι κάτω, έτσι όπως τα βλέπουμε από μακριά, μοιάζουν λίγο με τα μικρά, τις μικρές σιλουέτες και τα περιγράμματα παραθαλάσσιων κτισμάτων τα οποία βρίσκονται στις όχθες και είναι σαν να απειλούνται. Οπότε υπάρχει ταυτόχρονα κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον στην χειρονακτική και τεχνική επεξεργασία και κάτι το ανησυχητικό στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σύνθεση. Mm -hmm. Το μονοχρωματικό εφέ το οποίο βλέπουμε σαν αποτέλεσμα εδώ, στο μαύρο, είπαμε, κάπως καταλάβαμε όλοι τις, το, το σκοτάδι το οποίο εξέπεμπε και τις φωτεινές λάμψεις που συνυπήρχαν μέσα του. Στο λευκό είδαμε τα αφρισμένα κύματα και την έννοια του Rising Sea. Στο κόκκινο, η επιλογή του κόκκινου είναι ότι επειδή έχει πάρει ένα ρούμι, τα καπάκια από το ρούμι καστέλο, το οποίο είναι Νιγηριανό το ρούμι, και ε, ε, εξάγεται, είναι μια Νιγηριανή εταιρεία που έχει αυτό το ρούμι, το καστέλο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί αυτήν την διαδρομή αυτού του τριγώνου Καραϊδική-Αφρική-Αμερική-Ευρώπη. Καραϊδική, Αμερική, Οπότε δημιουργείται αυτό το τρίγωνο, το οποίο είναι ταυτόχρονα η πορεία των σκλάβων το 17ο και το 18ο αιώνα, και η πορεία του προϊόντος του, του, αυτού του Νιγηριανού ποτού, η οποία κάνει επίσης αυτή τη διαδρομή ως εξαγωγή. Mm. Φυσικά, επειδή οι αναφορές του είναι πιο παγκοσμιοποιημένε. όπως βλέπετε δεν λείπουν οι αναφορές ούτε στους γιαπωνέζικους κήπους, ούτε στην, στο νερό που υπονοείται, ούτε στα νούφαρα του Μονέ, ούτε στον τρόπο με τον οποίο μια ευχάριστη νότα μπορεί στο α ψυχοδάπεδο του μουσείου να το κάνει να ανθίζει. Και εδώ βλέπετε αυτή τη λειτουργία που λέγαμε πριν, δηλαδή από κοντά αυτά τα καπάκια δημιουργούν ανθομορφικά μοτίβα τα οποία έρχονται και επαναλαμβάνονται σαν λουλούδια που ανθίζουν και από μακριά έτσι όπω βρίσκεται στο φόντο του έλανατσούι αυτό το έργο, είναι σαν να εκπέμπει αυτή την πνευματικότητα που έχουμε συνηθίσει εμείς στη Δύση, μέσα από το χρυσό κάμπο της Βυζαντινής τέχνης. Μέσα στον κόσμο είμαι, αλλά δεν γνωρίζω τον κόσμο. Έτσι είναι σαν να το ρωτάει κάπω και εδώ, γιατί βλέπετε τις διαφοροποιήσεις και τις αποκλήσεις που έχουνε σε αυτό το αρκετά σύνθετο έργο που αλλάζει συνεχώς ρυθμούς. Τα προηγούμενα είχανε μια πιο έτσι, ομαλοποιημένη ανάπτυξη στον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλωνόταν η λειτουργία των μοτίβων, ενώ εδώ είναι πιο διακοπτόμενο. In the world, but I don't know the world. Και φυσικά το πολύ ενδιαφέρον ομόνιμο έργο που το είχε κάνει αρχικά το 2010. Gravity and Grace που έδωσε το, το τίτλο σε τη, τη μία σειρά εκθέσεων από τις οποίες βλέπουμε αυτά τα έργα ε, καθώς ε, ουσιαστικά ήρθε σε επαφή με το έργο της γαλίδας φιλοσόφου της Σιμών Βέιλ και διάβασε αυτό το βιβλίο της το οποίο ονομαζόταν Gravity and Grace και τον ενέπνευσε Ακριβώς να, να, να διερευνήσει κι αυτός αυτήν την έννοια της αφιλοποίησης που αναζητούν τα υλικά πλάσματα όπως είναι ο άνθρωπος. Αυτό, the material and the spiritual of heaven and earth, of the physical and the ethereal. Ακριβώς αυτό, έτσι... Ε, κατά κάποιο τρόπο διερευνά και η Σιμών Βέιλ η Σιμών Βέιλ ξαναλέω δεν τη συγχέουμε με την πολιτικό Σιμών Βέιλ ήταν μία γερμανίδα εβρεογερμανίδα, ε, φιλόσοφος πολύ σημαντική γεννήθηκε το 1909 και πέθανε το 1943 και ε, επειδή ήταν διαλύστρια και δεν πέθανε ακριβώς στον πόλεμο δηλαδή ήταν, είναι πιο κουφό το πώς πέθανε πέθανε επειδή ε, ε, το 1943 οι Γάλλοι εργάτες ήταν σε ένδια όχι μαυραγορείτες που υπάρχουν παντού οι, οι, οι, οι, οι Γάλλοι προλετάροι όπως τους έλεγε αυτή Έτσι, γιατί έχει ένα φοβερό συνδυασμό η φιλοσοφία της έτσι, ανανεωτικού μαρξισμού και ανανεωτικού χριστιανισμού. Ταυτόχρονα. Είναι πολύ, είναι πολύ έτσι η αναζήτηση αυτή της πνευματικότητας Έχει κυκλοφορήσει κανένα βιβλία ελληνικά δικά τη. Ε, έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Αυτό που, αυτό που αναζητά, ουσιαστικά. Α, αυτή πέθανε όταν ε, επειδή αρνήθηκε. Ε, να τρέφεται παρά μόνο με όσα βασικά τρέφονταν και οι φτωχοί Γάλλοι που α, βρίσκονταν σε ένδια εκείνη την περίοδο του 43. Και πέθανε από εξάντληση, 33 χρονών. Yeah. Yeah. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα η Σιμον Βέιλ και α, αυτό που, την, α, που, που, που μελετάει κυρίως, σε αυτό το «Le Peasanteur la Grasse» Η, η βαρύτητα και η χάρη είναι ακριβώς πως ε, μέσα από. Το... δούλεψε και θελοντικά σε ένα εργοστάσιο τη Ρενό για ένα διάστημα και αυτό που κατάλαβε είναι ότι η μονότονη εργασία, η συγκεκριμένη, όχι στη Ρενό, γενικά έτσι, του σύγχρονου ανθρώπου, έτσι, τον αποστεγνώνει από τα πνευματικά του χαρακτηριστικά και προσπαθούσε να πει ότι ε, ο άνθρωπος ε, έχει μέσα του μία τη δυνατότητα να ανέβει μία σκάλα και η, η, η μονοτονία της καθημερινότητας μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάτι πάρα πολύ ωραίο και καθησυχαστικό αλλά ταυτόχρονα και κάτι που σε συνθλίβει και σε σκοτώνει. Ε, κάτι ωραίο λόγω του ότι είναι μια αντανάκλαση της εονιότητας έλεγε, αλλά ταυτόχρονα και κάτι έτσι ψυχοφθόρο, γιατί είναι αυτό το οποίο σευθείρει σε μέσα από τη μονοτονία του, είναι ο χρόνος που α, της υπέρβασης, αλλά ταυτόχρονα και ο χρόνος α, time sterilized, ο αποστεγνωμένος χρόνος. Οπότε, μιλώντας για το Gravity and Grace, μιλάει ακριβώς για τα προβλήματα του ανθρώπου που προκύπτουν από την ανάγκη του για επιβίωση και την ηλική του υπόσταση και το μόνο που αυτή θεωρεί ότι θα μπορούσε να τον αλλάξει, που είναι η αναζήτηση της πνευματικότητας. Every scene, όπως λέει και η ίδια, κάθε αμαρτία ουσιαστικά... Είναι μια προσπάθεια να ξεφύγω από το κενό που νιώθω, γράφει μέσα στο Gravity and Grace. Ε, ε, οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, κυκλοφορούν κανένα δυο δικά της βιβλία στα ελληνικά. Είναι περίεργη η φιλοσοφία της, δεν είναι, δεν είναι, σας ξαναλέω ότι ο συνδυασμός είναι περίεργος, έτσι, ε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που γράφει γιατί τα γράφει με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ έμπνευση και με μία πάρα πολύ έντονη ανάγκη σε μία ηλιστική κατάσταση να αναζητήσει κάτι το πνευματικό στο οποίο ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Και ενώ ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, μιλούσε σαν σκριτικά, αρχαιελληνικά, λατινικά, μετέφραζε, πήγαινε στο εργοστάσιο κρατώντας ε, πλάτονα το βιβλίο και προσπαθούσε να διαβάσει εκλαϊκεύοντας τον πλάτωνα και το συμπόσιο στους εργάτες για να καταλάβουν τι σημαντικά πράγματα λέει γιατί μόνο έτσι θα ανέρχονταν πνευματικά. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία και καταλαβαίνουμε γιατί επηρέασε τον ε, Ελανατσουή γιατί βλέπετε ότι αυτά τα έργα είναι τόσο, του, Τσουγενώ, είναι τόσο, τόσο ποιητικά αλλά ταυτόχρονα είναι φτιαγμένα μέσα από πόνο και προσπάθεια για να γίνει αυτό. <Συσίλυν> Αυτή ήταν μια παρένθεση για το έργο Gravity and Grace που βλέπουμε. <Συσίλυν> Κρεμασμένο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μιλώντας για το περιβάλλον και για τον τρόπο με τον οποίο τη σχέση με τη γη και την ε, αυτή θα ήταν οπωσδήποτε αναγκαίο να αναφερθούμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη τον Όλα Φουρελίασον διότι πρόκειται για έναν πάλι πολύ εμπνευσμένο άνθρωπο ο οποίος δουλεύει και αρχιτεκτονικά project, δουλεύει μεγάλες εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης κλίμακας αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η βεστιτοποίηση, η, η, η σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον. Όχι με το περιβάλλον, με την έννοια πάμε να φυτέψουμε τέτοιο, πάμε να κάνουμε δεντροφύτευση. <laughs> με το περιβάλλον σαν ε, οντολογική σχέση. Οπότε ε, τα έργα του έχουν αυτόν τον πολύ έντονο προβληματισμό. Είναι ισλανδός, ε, αρχιτέκτονας, γλύπτης, ε, ε, κατασκευαστής ε, και αυτό που τον απασχολεί είναι κυρίως όλα αυτά. Τα φυσικά φαινόμενα και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνεπάρξουν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτός είναι που βλέπετε εδώ. Έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά project. Εδώ είναι. Ένα από τα πιο γνωστά ήταν το 2003, το The Weather Project in Tate Modern, στο Turbine Hall, γιατί του δώσαν, α, επαρεπιπτόντος, α, γι' αυτό το έβαλα, ναι. Ε, ότι φέτος δόθηκε το Turbine Hall στον Ελ Ανατσούι. Και το Σεπτέμβριο θα δούμε τι θα έχει φτιάξει για να γεμίσει όλο αυτό το τεράστιο χώρο των 155 μέτρων ύψους, εδώ, ο Ελ Ανατσούι. Η παραγγελία δηλαδή φέτος δόθηκε στον Έλα Νατσούι. Περιμένουμε το φθινόπωρο να δούμε τι θα φτιάξει. Εγώ έχω προσπαθήσει μέσα από πολλές λεπτομέρειες και μια πιο ατμοσφαιρική παρουσίαση να δω, αλλά ε, μπροστά τους, λόγω της κλίμακας και της εξαιρετικής χειροτεχνική διαδικασίας, είναι πολύ εντυπωσιακά. Εδώ... Ε, οπότε εδώ το συνδέω με τον Έλα Νατσούι με το The Weather Project το Turbine Hall που ήταν αυτό το project του 2003 το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό γιατί έδινε στους επισκέπτες αυτή την ψευδέστηση ότι βρίσκονται κοντά στον ήλιο κάπου ανάμεσα στα σύννεφα με αυτές τις θερμές έτσι ε, ε, μονοχρωματικές λάμπες οι οποίες δημιουργούν lights είναι αυτά αυτή της, της μία συχνότητα, οπότε δημιουργούσε αυτή την αίσθηση ομιχλώδους τοπίου και ταυτόχρονα το ημικύκλιο το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα από το καθώς κάθερευτιζότανε στην οροφή δημιουργούσε αυτήν την αίσθηση ενός ολόκληρου κύκλου. Κανονικά ήταν ημικύκλιο αυτό. Ήταν ορατό, δεν είχες στόχο να σου δώσει μία ψευδεστηση Περισσότερο να σου δώσει μία συνειδητοποίηση των εφέ που λειτουργούν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Εδώ βλέπετε φωτογραφία από κάτω προς τα πάνω, όπου καθρεφτιζόμαστε εμείς τα μυρμηγκάκια που είμαστε κάτω βλέπουμε τον εαυτό μας επάνω. Οπότε δημιουργεί ακριβώς αυτήν την αίσθηση. Γιατί προχωρώντας μέχρι το τέλος του τεράστιες αυτής αίθουσας οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δούνε το πώς ήταν κατασκευασμένος αυτός ο ήλιος. Δηλαδή να μην έχουν την ψευδέστηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η τέχνη λειτουργούσε μέσα από μια διαδικασία παροχής ψευδεστήσεων. Ενώ εδώ σου λέει σου δείχνω τη σκαλοσιά, σου δείχνω τον ήλιο που είναι μισό, σου δείχνω τον καθρέφτη, σου δείω τα αλουμίνιουμ foils αυτά τα φύλλα αλλά ταυτόχρονα σου επιτρέπω να μπει και να νιώσεις αυτήν την ονειρική αίσθηση που νιώθει κάποιος όταν βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα φυσικά φαινόμενα. Υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα, υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα αίσθηση συλλογικής συνύπαρξη εκεί. Ήταν στις προθέσεις του, ότι δηλαδή ε, όταν δεν... Δε, όταν δεν προβάλετε η ατομικότητα η ατομικότητά μας, αλλά είμαστε όλοι μαζί συνειδητοποιούμε περισσότερο τους δεσμούς, τους ανθρωπιστικούς δεσμούς οι οποίοι μας ενώνουν. Και ε, αισθανόμαστε εκεί βλέποντας τον εαυτό μας μαζί με όλους τους άλλους και τη μικρότητά τους απέναντι στην απεραντοσύνη αυτού του έργου που θα μπορούσε να είναι μια υπόνοια μεταφορική για την απεραντοσύνη του σύμπαντος πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο ασήμαντι μπορεί να είμαστε εμείς και αυτό το πράγμα η συνειδητοποίηση της ασημαντότητάς μας μας οδηγεί σε άλλο ένα είδος συνειδητοποίησης που είναι στις προθέσεις του Αλαφουρελίασον. Συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και τα φυσικά φαινόμενα με στόχο να δονήσει κατά κάποιο τρόπο το θεατή και να το φέρει σε ένα σημείο ε, έτσι ακραίο όπου θα έχει μία πλήρη εμπειρία του τρόπου με τον οποίο συνειδητοποιεί τις κλίμακες, τα φαινόμενα, την τέχνη, την τεχνολογία και τη φύση. Και φυσικά αρνήθηκε να, α... να κάνει ένα μόνιμο τέτοιο έργο, διότι εσάνθηκε ότι... Ε η γοητεία που άσχησε στο κοινό, η δημοσιότητα που δόθηκε από τα μαζικά μέσα, ε, ε, ενείχε τον κίνδυνο από αισθητική, καλλιτεχνική και ανθρώπινη εμπειρία να εκπέσει σε ένα είδος φτηνής διασκέδασης. Αυτά ήταν τα λόγια του. Έτσι το είπε. Οπότε αρνήθηκε να το επαναλάβει και να κάνει κάτι αντίστοιχο για να ταξιδέψει που λίγοι τέχνης μπροστά στο σταριλίκη και το οικονομική επιφάνεια που προϋποθέτει αυτό μπορούν να αρνηθούν. Ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο έργο ήταν το Beauty, όρμα και πράγμα. Ε, το είχε κάνει πρώτη φορά το 1993 και επειδή το θέμα μας είναι ότι πάμε σε διάφορα μουσεία και βλέπουμε διάφορα έργα. Ε, αυτό ε, τελευταία μέχρι πριν λίγους μήνες θα μπορούσατε να το δείτε στο Παλάτσο Στρότσι στη Βενετία. Όπου υπήρξε μια πολύ ωραία έκθεση γιατί το Παλάτσο Στρότσι είναι από μόνο του ένα αριστούργηματικό κτίριο στη Φλωρεντία. Διοργανώνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκθέσεις παρά το αναγεννησιακό του κτίριο. Και αυτό έχει και μία πολύ ωραία συνομιλία. Οπότε η έκθεση αυτή λεγόταν ο τέμπο» στη δική σου εποχή. Ε, Ήταν μία ρετροσπεκτίβα του γλαφού Ρελίασον που άρχισε το Σεπτέμβριο και τελείωσε τέλη Ιανουαρίου πριν δύο μήνες δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η έκθεση. Το έθριο του Παλάτσο Στρότσι δημιουργούσε αυτά τα εκπληκτικά πεγνίδια μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιούσε την τεχνολογία και στο εσωτερικό βεβαίως παλαιότερα και νεότερα έργα του ε, Ολαφούρ Ελίασον ήταν παρουσιασμένα με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Οπότε πήγαμε και στο Παλάτσο Στρότσι. Ε, ο Ελίασον... Ε, από τα πρώτα έργα του, αυτό μάλιστα ήταν και το, από τα πρώτα έργα που έκανε. Όταν ακόμα ήταν στην ε, Βασιλική Ακαδημία Τεχνών της Δανίας. Ε, τε, σαν να λέμε η πτυχιακή του. Ήταν ένα έργο δηλαδή φοιτητικό. Εκεί το είχε πρωτοδουλέψει. Ε, ε, αυτό είναι. Θα σας δείξω τα σχέδια. Είναι ναι, ναι. Σχεδιά. Είναι ένα, μια πάρα πολύ όμορφη αίσθηση που δημιουργείται εδώ. Μέσα από την αλληλεπίδραση του φωτός, του νερού και του ανθρώπινου στοιχείου. Εδώ είναι τα σχέδια που έχει κάνει. Εδώ, Beauty Freshwater System. Οπότε, έχει ένα λάστιχο το οποίο πάει σε μια σωλήνα επάνω και πέφτει το νερό σαν τροσοσταλίδες όμως. Με πάρα πολύ... όχι σαν σαν, σαν ε, δροσοσταλίδες, πώς να το πούμε. Ναι, μια, μια, μια πάχνη ουσιαστικά, η οποία πάρα πολύ αργά πέφτει. Ταυτόχρονα έχει έναν προβολέα, ο οποίος προβολέας πέφτει πάνω εκεί και δημιουργεί ταυτόχρονα την αίσθηση του ουρανίου τόξου. Εδώ είναι πιο τεχνικό... Δηλαδή υπήρχε και ένα σύστημα ολόκληρο drainage για το πώς θα ανακυκλώνεται αυτό το νερό και θα επανέρχεται πάνω. Αυτά είναι τα σχεδιάκια που έχει κάνει. Εδώ είναι ο, ο τρόπος με τον οποίο είμαστε στα παρασκήνια ας πούμε και βλέπουμε τον προβολέα που πέφτει και εδώ είναι η, η λειτουργία του ίδιου του έργου μέσα από την ελληλεπίδραση του ανθρώπου με τα φυσικά στοιχεία και τη συνειδητοποίησή τους. Δηλαδή όλοι έχουμε φωνάξει το φίλο μας, τη φίλη μας να δει το ουράνιο τόξο που είδαμε για λίγο φευγαλέα. Φανταστείτε να μπορούμε να περάσουμε και από μέσα του. Και το να απασχολεί η συνείδηση του ίδιου μας του σώματος και τις θέσεως που αυτό καταλαμβάνει στο φυσικό χώρο, body consciousness, το σκοτάδι, το φως, οι διαφορετικές φωτινότητες, η ένταση του φωτός, η αίσθηση της εξαφάνισης και η αίσθηση της ανάδυσης, η γοητεία του εφήμερου, η, η συνειδητοποίηση ότι βλέπω και αισθάνομαι κάτι, το γεγονός ότι αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε ένα είδος έτσι, πνευματικότητας που μπορεί να μοιάζει με φώτιση. Τα ίδια τα φυσικά φαινόμενα, η γαλήνη, η ηρεμία, το νερό, το ουράνιο τόξο. Αυτό που είναι επίση εντυπωσιακό είναι πως ερχόμενοι σε επαφή με την ίδια την υλικότητα του κόσμου που με περιβάλλει, λειτουργεί αυτό σαν ένα διστάθμισμα της augmented reality μέρος της οποίας γινόμαστε όλοι, όλο ένα και περισσότερο. Του σιμουλάκρουμ. Εδώ δεν πρόκειται για συμουλάκρα. Αυτά είναι αληθινά υλικά φαινόμενα και ο τρόπος με τον οποίο τα βιώνει ο θεατής. Ένα πολύ όμορφο έργο του ήταν το... Μια και το ρίξαμε στα ουράνια τόξα έτσι και στα φυσικά φαινόμενα, το Rainbow Panorama, που ήταν ένα έργο ε, στο Άρος, το Μουσείο Τέχνης του Άρχους, στη Δανία, ε, πραγματικά εντυπωσιακό, ένας κυκλικός δριάδρομος 150 μέτρων, τοποθετημένος στη στέγη του Άρρος, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο Άρχους στ α, συγγνώμη, της ε, ε, Δανίας, Διαμέτρου 52 μέτρων και μήκους 150. Οπότε, εδώ μπορούσαν οι επισκέπτες να ανέβουν στην οροφή. Καταρχάς, από την ίδια την πόλη φαινόταν σαν το ουράνιο τόξο να είναι πλέον ένα μόνιμο στοιχείο της πόλης. Και να μην εξαφανίζεται τη νύχτα, αλλά να λάμπει όλο ένα και περισσότερο. Υπήρχε η δυνατότητα να ανέβεις επάνω, να κυκλοφορήσεις μέσα σε αυτό τον υπέροχο διάδρομο που είχε την παλέτα τον, του ουρανίου τόξου και να έχεις μία άποψη της πόλης 360 μοιρών καθώς γύριζες όλη αυτήν την επιφάνεια. Η κατασκευή, όπως καταλαβαίνετε, είναι, είχε γίνει μόνο με ελαφρές υποστηλώσεις οπότε χρειάστηκαν πάρα πολύ προχωρημένες τεχνικές αρχιτεκτονικά λύσεις ώστε να μπορέσει αυτό, αυτή η κατασκευή, αυτό το έργο να μπορέσει να δημιουργηθεί. Εδώ. Και καθώς έτσι προχωράς μέσα σε αυτό το... καθώς πλησιάζεις μάλλον το μουσείο, βλέπεις από αυτή την πλευρά τουλάχιστον, αυτή την έτσι κατασκευή. Αν είσαι μακριά, το βλέπεις σαν μέσα στο σκοτάδι, αλλά μπορείς να ανέβει και ανεβαίνοντας επάνω έχεις αυτήν την αίσθηση των ατέλειωτων μεταβάσεων που η δυνατότητα του ανθρώπινου ματιού καθοδηγούμενη από τον τρόπο με τον οποίο οι φωτισμοί δημιουργούν αυτό το χρώμα στα διαφορετικά ιαλοπετάσματα που στην αρχή φαινόταν μονοχρωματικό, αρχίζει να αναδεικνύει περισσότερο τις λεπτομέρειες. Αυτό επίσης που συνειδητοποιείς είναι ότι σε διαφορετικό χρώμα ενταγμένος προσέχεις διαφορετικές λεπτομέρειες του κόσμου που σε περιβάλλει και του ίδιου σου του εαυτού. Με διαφέρει ιδιαίτερα, λέει ο Λαφουρελίασον, ο τρόπος με τον οποίο το φως και το χρώμα ενός χώρου καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε και ακολούθως τον τρόπο που το φως και το χρώμα ουσιαστικά λειτουργούν ως φαινόμενα μέσα μας. Μπαίνουν από τα μάτια μας και εισέρχονται μέσα μας και δημιουργούν μια αντίστοιχη συνειδητοποίηση της οντότητας του εαυτού μας αλλά και της οντότητας του κόσμου. Και ένα από τα πάρα πολύ ιδιαίτερα, πολύ απλά αλλά πάρα πολύ δυνατά έργα ε, ήταν το Ice Watch. Δεν ξέρω αν το είχατε δει κάπου, γιατί και αυτό ταξίδεψε. Ε, αρχικά στη Δανία, μετά ε, αριστερά στη Δανία, στο Δημαρχείο της Κοπενχάγης, στη μέση, στη πλατεία μπροστά από το Πάνθεο, στο Παρίσι και μετά στο Λονδίνο. Ήταν ένα project που άρχισε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2018 μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων στα τρία μέρη που αναφέραμε. Το project λεγόταν Ice Watch. Σαν να λέμε α πούμε παρατηρώντας τον πάγο. Και πολύ συχνά στο έργο του εξερευνά, διερευνά μάλλον αυτή τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον αλλά ε, εδώ υπήρχε και αυτή η αίσθηση ε, του φόβου, μήπως αυτό το φυσικό περιβάλλον έτσι, με κάποιο τρόπο διαταραχτεί. Οπότε, ε, στις βασικές εκδοχές του έργου χρησιμοποιεί 12 μεγάλα κομμάτια πάγου, τα οποία... Ε, ε, θα το προηγούμενο τα οποία απλώνονται κυκλικά, έτσι, ε, σαν τους δίκτες ενός ρολογιού. Ο κύκλος με παραπέμπει πάντα στην έννοια του αυτοτελούς ιερού σχήματος, αλλά ταυτόχρονα τα 12 κομμάτια με παραπέμπουν και σε ένα ρολόι. Το ρολόι είναι η επινόηση εκείνη με την οποία ο άνθρωπος έμαθε να μπορεί να κατατμίσει το χρόνο. Αλλά εδώ το ρολόι του κόσμου, το ρολόι της γης φαίνεται να έχει γίνει ένα alarm clock και όχι απλά ένα clock. Οπότε με τη συνεργασία του γεωλόγου Μίνικ Ρόζινκ, ο Ελίασον μετέφερε 100 τόνους από παγόβουνα της Γριλανδίας... Και τα μετέφερε στην πλατεία του Δημαρχείου της Κοπενχάγης. Μεταφέροντάς τα εκεί, εδώ, ας δούμε πώς τα μετέφερε καταρχάς. Στην αρχή, στην πρώτη εκδοχή στην Κοπενχάγη, μετά στο Πανθέο της Ρώμης το 15, είναι ένα έργο που το πιάνεις, που το νιώθεις, που τα τακούς, τα ακού να σταλάζει. Τα ακούς, να φθίνει, ακους Ακούς, βλέπεις σιγά-σιγά αυτό το, να εξαφανίζεται. Ε, ε, νιώθεις πάρα πολύ κοντά στην ίδια τη φυσική διαδικασία, αλλά σε θλίδει αυτή η αίσθηση της θοράς και της φθήνουσας ύπαρξης. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθείς να τα αγκαλιάσει. Ε, αγκαλιάζοντάς το το θερμένεις περισσότερο και επιτείνεις την εξαφάνισή του, ε, το πιάνεις, του μιλάς. Είναι, είναι παράξενη αυτή η αίσθηση ότι το αντιμετωπίζεις επιτέλους όχι σαν μία είδηση στο δελτίο των ειδήσεων, το αντιμετωπίζεις σαν μία οντότητα με την οποία θέλεις να έχεις μία σωματική Επαφή, μια σωματική επικοινωνία. Και αυτή η σωματική επικοινωνία επιφέρει και μια εγρήγορση της πνευματικής κοσμοαντήληψης και του εννοηλουγικού σου σύμπαντο, το οποίο <coughs> αισθάνεσαι να γίνεται πιο ευαίσθητο και πιο συνειδητοποιημένο. Στο Λονδίνο ε, υπήρχαν δύο εγκαταστάσεις. Η μία ήταν έξω από την Τέιτ Modern κοιτώντας το ποτάμι, όπου έφτιαχνε αυτό το κυκλικό έτσι, σχήμα και οι άλλοι ήταν έξω από τα κεντρικά γραφεία του Bloomberg, πάλι στο Λονδίνο, διότι συνέπιπτε και στο Παρίσι συνέπειπτε με τη Σύνοδο του Παρισιού για το κλίμα, το project του έργου και εδώ συνέπιπτε με την συνάντηση που είχαν οι παγκόσμιοι ηγέτες αυτή την COP24 για την κλιματική αλλαγή στην Πολωνία γινόταν ακριβώς την ίδια περίοδο αυτό το project. Ο πάγος είναι όμορφος. Ε, πήγαινε με τον πατέρα του από παλιά στα παγόβουνα της Ισλανδίας ε, οπότε ήταν εξοικειωμένο με ε, αυτό. Τα, έλεγε, λέει ο ίδιος. Τα παγόβουνα είναι όμορφα. Μπορείς να τα μυρίσεις. Μπορείς να τα αγγίξεις. μπορεί να τα αισθανθείς. Μπορείς έτσι να βάλεις τα χέρια σου επάνω να νιώσεις τη δροσιά τους και να νιώσεις ε, τον τρόπο με τον οποίο λιώνουν. Αγγίζοντας τον πάγο είναι σαν να αγγίζεις την ίδια τη γριλανδία από εκεί που έφερα αυτά τα κομμάτια πάγου και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αποκτούν μια συναισθηματική σχέση με το περιβάλλον. Ο πάγος έδινε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να καταλάβουν όλο αυτό που διαβάζουν ή ακούνε ότι λιώνουν οι πάγοι και ότι αυτό δεν είναι καλό για τη γη και για το κλίμα. Και γιατί θα πρέπει εμένα αυτό να με νοιάζει, λέει ο δικηγόρος του διαβόλου, απαντά ο Ελίασον, γιατί είναι κυριολεκτικά μέσα στο σώμα μας, μέσα στο μυαλό μας, ε, ήθελα να αλλάξω την αφήγηση αυτή για το κλίμα από τα λόγια και το μυαλό, να τα μεταφέρω στο σώμα, να τα κάνω μια υπόθεση συναισθηματικής φόρτισης για τα ίδια μας τα σώματα, τα σώματα των επισκεπτών που επισκέπτονταν το project. Και ε, ο, ο πολιτιστικός τομέας ε, πολλές φορές μπορεί να αναπτύσσει μια πολύ μεγάλη δυναμική και να ασκεί πίεσης έχοντας ευαισθητοποιήσει ανθρώπους πάνω στα δεδομένα του κόσμου. έχει στο Netflix μια πολύ ωραία σειρά ντοκιμαντέρ που λέγεται abstract αν δεν την έχετε δει ε, το επεισόδιο με τον Ελίασον είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ε, στο Netflix abstract λέγεται η σειρά, μιλούν διάφοροι designers, καλλιτέχνες, σχεδιαστές σκηνογράφοι κτλ ε, στο, στο επεισόδιο με τον Ελίασον είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει και αυτά που δείχνει Οπότε εκεί μπορεί να συνεχίσετε την ενασχόλησή σας με έναν άνθρωπο που είναι πολύ ευαίσθητος και κοινωνικά και το έργο του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια και λέγαμε για κοινωνικές ευαισθησίες, πολύ ενδιαφέρον έχει και το έργο της μόνα Χατούμ, mm. την οποία ε, γεννημένη το 1952 στη Βυρητό, Παλαιστίνια όμως, ε, οπότε κουβαλάει μέσα της πάρα πολύ έντονα αυτό το στοιχείο mm. του εκτοπισμού του σύγχρονου νομαδισμού, του εκτοπισμού, της ανάγκης του ανθρώπου να διατηρεί ταυτότητες και μνήμες μέσα από ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, μία έτσι σχεδόν μεταμινιμαλιστικής γλώσσας. Ε, δύο ωραίε εκθέσεις είχε στη Στοχόλμη πέρυσι που είχαμε τη χαρά με το μουσείο να τι επισκεφτούμε. Το So Much I Want To Say στο Accelerator και το Revisit στο μαγαζέν. Το 3 στην, στο με το Accelerator είναι χώρο σύγχρονης τέχνης εδώ αυτός που βλέπετε και εκεί ήταν η έκθεση So much I want to say τόσα πολλά είναι από αυτό που θέλω να πω και στο Magazen 3 κάτω στο λιμάνι ήταν η έκθεση, αυτήν την είδαμε αν θυμάστε, όσου πήγαμε Revisit και πραγματικά ε, ε, ε, επισκέπτεται ξανά τα απλά και καθημερινά αντικείμενα, τα οποία νοηματοδοτούνται με έναν διαφορετικό τρόπο. Είχαν προηγηθεί βεβαίως οι πολύ μεγάλες αναδρομικές στο Μπομπούρ το 2015 και στην Date Modern το 2016. Ε, αναδρομικές της Μόναχατούμ, πολύ καλωστημένες όλες, οπότε μερικά και μία που είχαμε δει και παρέα με την ομάδα που είχα οργανώσει το ταξίδι τότε το 2009, στο Παλάτσο Κουερίνη Σταμπάλια στην Βενετία Παλάτσο yeah. Κουερίνη Σταμπάλια είναι ένα υπέροχο παλάτσο της Βενετίας αυτοί ήταν οι, οι άρχοντες της Αστιπάλαιας Σταμπάλια είναι η Αστιπάλαια yeah. Ναι, ναι, οι <laughs> για ένα πολύ μεγάλο διάστημα Κουερίνη Σταμπάλια, Βενετσιάνι οπότε είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο παλάτι αριστούργημα, ναι πολύ παλιά το κρατεία, δηλαδή το οποίο όμως το έχει πάρει ο Κάρλος Κάρπα και το έχει κάνει ένα αριστούργημα εσωτερικό πραγματικά αριστούργημα με ιαπωνέζικο κήπο Κάρλος Κάρπα είναι ένας πολύ σημαντικός ε, έτσι, Ιταλός αρχιτέκτονας και το έχει διαμορφώσει εσωτερικά καταπληκτικά με ένα ιαπωνέζικό κήπο στο βάθος με πάρα πολύ ωραία αίσθηση του χώρου και τα έργα της Μόναχα Τούμ ήταν απλωμένα σε όλο το παλάτσο. Πολλές φορές δυσκολευόσουν να τα ξεχωρίσει από τα προϋπάρχοντα αντικείμενα του χώρου λόγω του ότι αυτή η οικειοποίηση ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη και ορατή και είχε μια σειρά από εξαιρετικά έργα. Ε, αυτή είχε αρχίσει πιο conceptual τη δεκαετία του 80 το 1952 είναι γεννημένοι, αλλά το 75, το 75... Ε, έφυγε από το Λίβανο γιατί ξέσπασε ο πόλεμος και γενικά είναι του εκτοπισμού, διότι το 48 οι γονείς σας Χάιφα και φύγανε από τη Χάιφα με τον πόλεμο, πήγανε στη Βυρητό. Μετά ο πόλεμος στη Βυρητό και φύγανε και όλοι από τη Βυρητό και πήγε στο Λονδίνο και έκτοτε ζει εκεί. Άρα έχει μέσα τη αυτό το πολύ έντονο στοιχείο του νοματισμού και του εκτοπισμού που αναφέραμε. Ε, στην αρχή ήταν πιο από τη δεκαετία του 80. Ένα από τα πιο τη έργα είναι αυτό το Roadworks, το οποίο είχε, ε, ήταν ένα βίντεο στο οποίο ε, στο στον Brixton, στο Νότιο Λονδίνο, ε, όπου υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις ανάμεσα στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν τότε στο στον Brixton και... Ε, Πάρα πολλές εντάσεις γενικά κοινωνικές εκείνη την περίοδο. Αυτή έδεσε στα πόδια της ένα ζευγάρι μπότες Doc Martens, που οι μπότες Doc Martens φοριόντουσαν και από τους αστυνομικούς, και από τους πάνκ, και από κάποιες ομάδες, και άρχισε ξυπόλυτη να περπατάει στους δρόμους αυτούς του Brixton, εδώ, τη βλέπανε σαν ούφο βεβαίως, αλλά... Όχι, εί, είχε, είχε πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο άνοιγε κουβέντα με τους ε, ανθρώπους που ε, έτσι βλέπαν όλα αυτό. Οπότε το, το, το, το καταλαβαίνετε σαν conceptual art. Είναι σαν να κουβαλάσεις τις χειροπέδες σου, αυτή την μπάλα, την μπάλα που δεν σε εμποδίζει δε να προχωρήσεις. Σαν να είσαι φυλακισμένος σε διαμάχες το Ντοκ Martin, ο καταναλωτισμό, η αστυνομική, η πάνκ, η μόδα, ε, όλα αυτά, να έρχονται μαζί μέσα από την κίνηση μιας χαμένης κοπελίτσας, η οποία περιφέρεται έτσι στους δρόμους του Μπρίκστον. <coughs> Συγγνώμη. Υπάρχουν έτσι αυτές οι δύο όψεις, duality and contradiction που λέγαμε δηλαδή σε αυτά τα έργα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο το 89 που άρχισε να κάνει αυτή τη στροφή με τις εγκαταστάσεις ήταν αυτό, το The Light at the End. Σχεδόν τρομακτικό. Αυτό σηματοδότησε και ένα νέο τρόπο ας πούμε αντίληψης για τα έργα τη Σε μια γκαλερί του Λονδίνου, σε μια σκοτεινή άκρη, τότε το 89, έξι ηλεκτρικές ράβδι, με ένα κάθετο χαλίβδινο πλαίσιο, σαν ένα αφηρημένο κλουβί ήταν αυτό. Έτσι όπως το κοίταγες, ε, ελκώσουν από την απόλυτη ομορφιά των πυρακτωμένων ράβδων. Αλλά καθώς πλησίαζες πιο κοντά, σε αποθούσε η υπερβολική θερμότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και η, η, η, η απειλή αυτή. Και σε αντίθεση με, το με τον όρο... The light at the end, το φως στο βάθος του τούνελ, ε, εμείς το λέμε, οι Άγγλοι λένε the light at the end, ίσως και καμιά φορά of the tunnel, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Εδώ ήταν αδιέξοδο και υπήρχε ο κίνδυνος. Υπήρχε το φως, αλλά υπήρχε ταυτόχρονα και ο κίνδυνος. Και έτσι όπως ήσουν τοποθετημένο στην ανοιχτή πλευρά του χώρου, αισθανώσουν και λίγο μέσα από τις αλλαγές ταυτοτήτων. Εσύ δεν είσαι στο κλουβί, Είσαι ο δεσμοφύλακας, αποκτούσε μια αίσθηση ξουσίας διότι έλεγχες το αν και πότε και αν όχι θα φυλακιστείς. Καμιά φορά όμως έτσι όπως το κοίταγες έτσι εστανόσουνα σαν ένα φυλακισμένο. Οπότε αυτή η μινιμαλιστική αισθητική δεν ήταν πια τόσο έτσι, φορμαλιστική όπως την είχε δουλέψει ο Καρλ Αντρέ, ο Ήτανε περισσότερο ψυχολογική και φαινομενολογική. Ένα θέατρο αμφισημείας όπου οι χωρικές θέσεις γινόντουσαν και θέσεις εξουσίας. Ο φυλακισμένος, ο δεσμοφύλακα. Φυσικά ήταν επιρρεασμένοι από το, τα βιβλία του Μισελ Φουκό που δημοσίευσε τη δεκαετία του 1970 τα οποία τα είχε διαβάσει και την εντυπωσία σαν, που λεγόταν επιτήρηση και τιμωρία, η γέννηση της φυλακής. Άρα ο Φουκό ήταν πάρα πολύ ανοιχτός εκεί και ενώ παίρνει μία μινιμαλιστική αισθητική, όπως τη βλέπουμε ας πούμε στον Donald Τζαντ επάνω ή στον Ντάν κάτω, που είναι καθαροί μινιμαλιστές. Υπάρχει αυτό ο εμβάτης σαν πάτερν, ένα στοιχείο εμβάτης, το οποίο έρχεται και παναλαμβάνεται. Μόνο που εδώ, και, στο, και στον Ντόναλτ Τζαντ, είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό στο μινιμαλισμό του Ντόναλτ Τζαντ, και στον Ντάν Φλέβιν, εδώ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εμβάτες και τα καθαρά και λιτά στοιχεία. Όμως εδώ, ε, ερμηνευμένο μέσα από το πνεύμα του Φουκώ για την επιτήρηση και την τιμωρία ο μινιμαλισμός της Μόναχα που είναι πια μεταμινιμαλισμός, αποκτάει μια τελείως διαφορετική σημασία. Στα μουσεία που σας ανέφερα που ταξιδεύουμε είχε, παρουσιαζόταν και το έργο Light Sentence που ήταν ένα πολύ δυνατό έργο. Το είχε κάνει αρχικά το 1992 και λειτουργούσε μέσα από αυτά τα κλουβιά που ο προβολέας τα πολλαπλασίαζε και ενώ η θέση δική σου οριζόταν ως συγκεκριμένη έλεγχες το άνοιγμα και το κλείσιμο των κλουβιών ο προβολέας και το φως που υπήρχε και εκκινήτο με αδιόρατη έτσι κίνηση εκρεμούς ε, μεγάλωνε τις σκιές αυτών των τον οι οποίες πλέον σε περιέβαλαν άρα εκεί που εσύ επιτηρούσες το έργο και ασκούσες ένα ελεγχόμενο gaze σε αυτό, ξαφνικά ένιωθες ότι υπάρχει ένα άλλο πεδίο όπου σε εγκλωβίζει μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και υπήρχε πολύ έντονη αυτή αίσθηση του, του αποπροσανατολισμού του, του, του εγκλισμού πάλι. Ένα είδος έτσι σαν να εξορίζεσαι σε ένα διστοπικό χώρο αλλά ταυτόχρονα και μία αισθητική εμπειρία. Πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά με τα ε, καθημερινά αντικείμενα, τα οποία, επηρεασμένοι και από το Μαγκρίτ, μεγαλώνει μεγαλώνει τις κλίμακές τους, κοιτάξτε αυτό το παραβά, και μέσα από αυτόν τον τρόπο, ε, έχει ταυτόχρονα μία κομική και μία τραγική πλευρά. Ο τρόπος δηλαδή, με τον οποίο... Έτσι, αυτά τα καθημερινά αντικείμενα μεγαλώνουν σε μέγεθος και αποκτούν αυτές τις διαστάσεις τα κάνει ταυτόχρονα και απειλητικά. Γιατί ο τρίφτης που χειριζόμαστε, όσοι δεν έχουμε κοπεί, ναι. είναι ένα ακίνδυνο αντικείμενο. Ναι. Αλλά όταν είναι ένα παραβάν, το οποίο θα πρέπει να το πιάσεις, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο. Στο, χόλμι, το... ε? Στο, Στο ήταν αυτό ναι. και αυτό. Ναι. ναι. Και στον μπομπούρ ήταν και στην date. Ναι. Γιατί είναι πολύ έτσι. Είναι απλά, ξεκάθαρα, day bed. Ωραίο. Όταν είναι ε, great, Αλλά όταν είναι day bed δεν ξέρω αν αυτό. Οπότε και εσείς που είσαστε και γυναίκε οι περισσότερε, ε, πιθανό να έχετε αισθανθεί αυτόν τον εγκλωβισμό. Πολλές φορές σε αυτές τις καθημερινές έτσι, διαδικασίες της κουζίνας για τις οποίες περόμεθα για την ικανότητά μας και για την νοικοκυροσύνη μας, πως πολλές φορές μπορεί να ενέχουν και κινδύνους να μας ακυρώσουν και ένα, μια άλλη νοηματοδότηση η οποία μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ή αυτό, η πολύ όμορφη αυτή να Mord o Grenade. Πολύ όμορφη νεκρή φύση με ρόδια μουράνο. Οπότε βλέπετε ότι τα ρόδια μουράνο όμως τελικά είναι και χειροβονδίδες. Οπότε υπάρχει αυτή η διαρκής αμφισημεία στο έργο της, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, από τα υπόγεια ρεύματα τα οποία έτσι φτιάχνει, μέχρι τα hot spots. Έναν κόσμο που απάκρι άκρη είναι γερμένος και συμβαίνουν συνέχεια δυστυχώ παντού όλα αυτά τα παράξενα πράγματα. Ένα κόσμο ολόκληρο σε hot spot. Mm. Και εμεί, καμιά φορά, να κοιτάμε διάφοροι παίζοντα το κομπολόι μα. Mm. Το οποίο κανονικά αυτά τα ροζάρια είναι φτιαγμένα για στοχασμό, για προσευχή. Άντε για να περνάει η ώρα. Αλλά έτσι όπως θα φτιάχνει η μόναχα τομ με μπρούτζο, όπου μιμείται τα κανόνια και τις μπάλε αυτών των κανονιών, γίνεται και αυτό απειλητικό. Μήπως τελικά η απάθεια και έτσι, το meditation με κάνει απαθή απέναντι σε πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Όπως και αυτή η πολύ ωραία σειρά που έκανε με τα Remains, όταν έκανε εκείνη την έκθεση στη Χειροσήμα και από εκεί τη, τη, τη σώκαρε πάρα πολύ αυτό το, το γεγονός, έλεγε ότι μια καταστροφή ε, μπορεί να γίνει τόσο απότομα, τόσο ξαφνικά, σε τέτοια ανίποτη κλίμακα και να διαλύσει τα πάντα. Αυτό το πράγμα όπου παίρνει αυτά τα «remains of the day» τα δείχνει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ή αυτή η πολύ έτσι, σκληρή σειρά με το Interior Landscape που είχε κάνει το εσωτερικό τοπίο του 2009 που ήταν αυτό το θλιβερό δωμάτιο έτσι, που έμοιαζε κάτι σαν παρατημένο νοσοκομείο, παρατημένο στρατόνα, παρατημένο έτσι, και το κρεβάτι και αυτή η κρεμάστρα με κρεμασμένο το ένα αντικείμενο που ήταν ο παλιός χάρτης της Παλαιστίνης και η κρεμάστρα να έχει αλλοιωθεί σε σχέση με τη λειτουργική της χρήση και να είναι κάτι άλλο σαν νοσταλγία, σαν ανάμνηση και το δίπλα είναι μια τσάντα η οποία τσάντα είναι φτιαγμένη από έναν παγκόσμιο χάρτη. Πώς είναι ο κόσμος, ποιος τον ορίζει, ποιος τον κόβει, ποιος τον ράβει, τι και να δημιουργούνται. <κυρίζει> και το κρεβάτι που είναι εκεί που αναπάβομαι, εκεί που ξεχνιέμαι, εκεί που ξαπλώνω και μου περνάνει πόνοι, αλλά αυτό το κρεβάτι δεν είναι τέτοιο. Γιατί αυτό με πονάει ακόμα περισσότερο, μου θυμίζει ακόμα περισσότερο τα δικά μου εσωτερικά τραύματα και αυτό που τα δημιούργησε. Και στο μαξιλάρι είναι οι τρίχες μου, που οι τρίχες μου πέφτουν και φτιάχνουν έτσι τη χώρα από την οποία αναγκάστηκα να φύγω. Τα όνειρά μου, οι μνήμες μου, οι επιθυμίες μου, με ραμμένες τις τρίχες μου από τα όνειρά μου πάνω σε αυτό το αφιλόξενο μαξιλάρι και στο κέφιε αυτό το παλαι παλαισθηνιακό μαντίλι, εδώ πάλι φτιαγμένο από γυναικείες τρίχες, της μόνα χατούμ, γιατί αυτό μπορεί να το έχουμε σαν σύμβολο του Παλαιστινιακού λαού, αλλά ταυτόχρονα είναι και γυναικεία καταπίεση, είναι και πράγματα τα οποία υπάρχουν εκεί, είναι και σίδερα, είναι και κάγκελα φυλακή στα μοτίβα, είναι και τρίχες όλο πλεγμένο πάνω στο βανδακερό ύφασμα με τις τρίχες αλλά η ποιητική της είναι ιδιαίτερη γιατί αυτό το κρεβάτι και αυτός ο σεμιές δίνουν αφορμή και έκφραση για μια σειρά από πάρα πολύ ωραίες λιθογραφίε, εντελώς αφαιρετικές που θυμίζουνε η Κλάιν εδώ είναι bed springs αποτυπώσεις από στρώματα που τα έχει κάνει μετά σε λιθογραφίε και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και μια και λέγαμε πριν για τον κόσμο, πώς χτίζεται ο κόσμος, προχωράει ή ξεφτίζει. Τα ξέφτια, ο σκόρος που έχει φάει όλες τις υπήρους πάνω σε ένα χαλί που κανονικά θα πρέπει να είναι εκεί για στο χασμό. Ή το bigger splash, αυτή η πολύ ωραία σειρά που άρχισε να την κάνει στη Βενετία με το γυαλιά μου το οποίο είναι ταυτόχρονα και σαν το παγωμένο η παγωμένη όψη μια σταγόνα αίματος που πέφτει. Ε, α, αναφέρεται στον David Hockney και στο Biggers Plus. Λίγο ηρωνικά αυτά τα ανέμελα έργα που έκανε ο Hockney όταν πήγε στην Καλιφόρνια με το Biggers Plus. Έτσι λέγεται και αυτό το έργο. Και αυτή κάνει τα δικά της Biggers Plus που δεν ξέρουμε αν είναι η ηρωνική του έργου του, του Hockney. Αλλά έτσι κι αλλιώ ο Hockney είχε πει για αυτό το έργο it's a freezing moment and it becomes something else οπότε είναι ακριβώς αυτό που κάνει και αυτή, είναι μια παγωμένη στιγμή που από εκεί που ήταν κάτι γίνεται κάτι άλλο και το μισμπαχ που είναι αυτά τα πάρα πολύ ωραία ανατολίτικα οι ανατολίτικες λάμπες εδώ πολύ όμορφο που φέγγει και σε ένα παιδικό δωμάτιο, αυτό γυρίζει γύρω-γύρω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει μόνο αστεράκια, αλλά έχει ένοπλους στρατιώτες, οι οποίοι γυρίζουν γύρω-γύρω καραδοκώντα, γεμίζοντας το δωμάτιο. Ένα κόσμος που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ εύχαρης, πολύ παιγνιώδης, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεις την απειλή που ελοχεύει σε κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως και επιφανειακά φαινόταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και για να το κλείσουμε θα ε, και αφήνω τον ε, ε, το, ε, θα αφήσω τον Φέλιξ Βοζάλεστορ τώρα να το κλείσω τον τώρα όπως το αρχίσαμε αλλά επειδή πέρασε η ώρα θα τον δούμε το Φέλτζο ζάλη τώρα στην επόμενη φορά. Σαν κλείσιμο θα ήθελα να πω ότι είδαμε, το είπα και στην αρχή, ε, είδαμε λίγ, λίγους καλλιτέχνες σε αριθμό, αλλά τους είδαμε καλά. Και μέσα από αυτό, ε, κατά κάποιο τρόπο, είχνηλατήσαμε αυτό το κοινό στοιχείο που μοιράζονται όλα τα έργα της σύγχρονης τέχνης, που είναι δηλαδή η ικανότητά τους να παράγουν νόημα και να νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Μέσα σε αυτό το χάος που μας περιβάλλει, που το αποκαλούμε πραγματικότητα, είτε είναι φυσικό είτε είναι πολιτισμικό, έχουμε ανάγκη να βρούμε τρόπους να μπορούμε να επανανοηματοδοτούμε την ίδια μας την ύπαρξη. Οπότε όλα αυτά τα έργα που είδαμε εντάσσονται στην ε, σύγχρονη τέχνη γιατί ουσιαστικά... Ε, κάνουν ακριβώς αυτό. Όπως το είχαμε δει να το κάνει ο Φέλιτς Μοζάλες τώρα, στο οποίο θα τον περάσω τώρα γιατί θα τον αφήσω για... ε; Είχομαι. Μόνο Είχομαι. τα ρολόγια. Ε, τα ρολόγια είναι να έχει κάνει 300 έργα. Είχομαι. Ναι. Αλλά θα τα αφήσουμε Είχομαι. αυτά για την άλλη φορά γιατί στην πυγνάλη του 2007 ήταν η εκπροσώπηση της Αμερικής ο Φέλτζο τώρα, Άρα θα τα δούμε εκεί αυτά γιατί είναι πολύ ποιητικά έργα. Ναι, ναι, είναι πολύ ποιητικά και έτσι έτσι όπως είναι δυο μαζί. Ε, είναι πολύ ιδιαίτερο. Στον επόμενο κύκλο. Μετά το Πάσχα. Ναι, θα σας ενημερώσουμε το Μασίου Ινθήμα και το Μουσείο. Είναι πολύ... Θα θα, θα θα είναι αυτό, γιατί ε, Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα Αλλά τελειώνοντας Ήθελα να τελειώσουμε με κάτι πιο ευχάριστο Μη τα ακόμα Ό, δηλαδή. Ναι, ναι Γιατί τώρα με τη μόνα του ε, Πολύ δυνατή Πολύ δυνατή, αλλά Να φύγουμε και λίγο πιο χαρούμενοι Ναι, οπότε να τελειώσουμε με τον Ιμπράν Κουρεσί Αυτόν ένα Πακιστανό ναι, ο οποίος πάλι συσχετίζει την παραδοσιακή ενδομογκολική τέχνη της μινιατούρας με τα σύγχρονα έργα και επειδή η περιήγησή μας αυτή ήταν σε μουσεία τελειώνουμε με αυτό το έργο «And how many rains must fall before the stains are washed clean» πόσες βροχές πρέπει να πέσουν μέχρι να φύγουν οι λεκέδε και να καθαρίσουν, που ήταν μια παραγγελία του, του, του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης για την Ταράτσα, εδώ, <συσχελίδη> η Μράν Κουρεσί, The Roof Garden Commission, αλλά το έχει κάνει και σε, άλλα, και σε άλλες περιοχές, στα Εμμυράτα, το έχει κάνει παντού. Η αίσθηση που έχουμε βλέποντάς τα είναι σαν να βλέπουμε... Το, τα απομεινάρια ενός μακελιού. Μελίω. Αίματα σκορπισμένα παντού και επειδή είμαστε πια εθισμένοι και στι ταινίε δράσης όπου το αίμα αναβλύζει σπλάτερινγκ και εμείς μένουμε απαθής και θεαματικοί, αυτή την αίσθηση έχουμε και εδώ. Και ήθελα να τελειώσω με αυτό. Είναι ένα απλό έργο στη συλλήψη του, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και ευφυέ, διότι ακριβώς αυτό που κάνει είναι... Η διαπίστωση, πάλι το ίδιο λέμε, μη απόθηση, Δεν αποθώ το γεγονός. Ναι, κάτι έγινε εδώ, κάτι κακό. Είναι ε, blood stains, λεκέδες από αίμα. Μακελιώ, όπως είπατε, πολύ ωραία. Και εγώ τι μπορώ να κάνω, να το ξεπλύνω, να το ξεχάσω ή να το μεταμορφώσω. Να το μεταμορφώσω σε κάτι άλλο. Και ακριβώς αυτό κάνει ο Embran Kureshi. Ακριβώς αυτό κάνει τέχνη. Ασχολείται, η σύγχρονη τέχνη ασχολείται με θέματα δύσκολα, με θέματα που μας απασχολούν, είναι αμφιλεγόμενη γιατί δεν μας χαϊδεύει τα αυτιά σε κανόνες που γνωρίζουμε, μας πετάει σε βαθιά νερά να προσπαθήσουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε τη διαδρομή επανανοηματοδότησης όλων όσων συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, και η τέχνη το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί το αποτέλεσμά της είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε είναι ωραίο με την έννοια του αισθητικού, είναι είτε δυνατό με την έννοια του πνευματικού και του τρόπου με τον οποίο αυτό. Οπότε, τελειώνουμε με το τραγουδάκι του Bob Dylan, εδώ, «Blowing in the wind», γιατί από εκεί πήρε τον τίτλο του και βλέπουμε τι κάνει ο Ιμπραν Κουρεσί How many rains must fall uh, before the stains are washed clean? Okay? <laughs>